όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Τζόναθαν Σουίφτ Η ταπεινή μου πρόταση για να πάψουν τα παιδιά των φτωχών στην Ιρλανδία, να είναι βάρος τους γονείς τους ή στην πατρίδα και να γίνουν χρήσιμα στην κοινωνία. Μετάφραση Αντώνης Μοσχοβάκης Είναι κάτι θλιβερό για εκείνους που τριγυρίζουν σε αυτή τη μεγάλη πόλη ή ταξιδεύουν στην επαρχία να βλέπουν τους δρόμους, τα σοκάκια και τις πόρτες της καλύβες γεμάτες από ζητιάνε που σέρνουν πίσω τους τρία, τέσσερα ή και έξι παιδιά κουρελιάρικα όλα που ενοχλούν του διαβάτε για ελεημοσύνη. Αυτέ οι μανάδε, αντί να δουλεύουν για να κερδίζουν τίμια το ψωμί του, είναι αναγκασμένε να περνούν όλο τον καιρό του ζητιανεύοντα για να θρέψουν τα δυστυχισμένα παιδιά του, που όταν μεγαλώνουν γίνονται κλέφτε γιατί δεν έχουν δουλειά, ή εγκαταλείπουν την αγαπημένη του πατρίδα για να καταταγούν στο στρατό κάποιου μνηστήρα του Ισπανικού θρόνου ή τέλο πουλούνται στι Όλοι συμφωνούν, θαρώ ποσο ο αυτό ο αριθμός από παιδιά που κρέμονται στις αγκαλιές ή στις πλάτες ή μπερδεύονται μέσα στα πόδια των μανάδων τους ή και, πολλές φορές, των πατεράδων τους είναι στην αξιοθρήνητη κατάσταση που βρίσκεται το βασίλειο ένα παραπάνω βάρο. Γι' αυτό και όποιος θα βρίσκε έναν τίμιο, οικονομικό και εύκολο τρόπο για να κάνει αυτά τα παιδιά τίμια και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας θα άξιζε την κοινή ευγνωμοσύνη και θα είχε κάθε δικαίωμα να του στήσουν άγαλμα, ονομάζοντάς τον Σωτήρα του Έθνους. Αλλά το δικό μου ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά των απαγγελματιών ζητιάνων. Πηγαίνει πολύ μακρύτερα σε όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από γονείς που είναι τόσο λίγο σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, όσο και εκείνοι που ζητούν ελεημοσύνη στους δρόμους. Πολλά χρόνια τώρα έχω προσανατολίσει τι σκέψει μου στο σοβαρό αυτό θέμα και έχω ζυγίσει καλά τι προτάσει των ομοθετών μα. Βρίσκω λοιπόν πω πάντα πέφτουν σε χοντρά λάθη υπολογισμού. Είναι αλήθεια πω ένα νεογέννητο μπορεί να ζήσει από το γάλα τη μητέρα του για έναν ολόκληρο χρόνο. Και με λίγη ακόμη τροφή που στοιχίζει το πολύ δύο σελήνια και που η μητέρα του μπορεί σίγουρα να προμηθευτεί εξασκώντα το νόμιμο επάγγελμα τη Ζητιάνα. Ακριβώ όταν τα παιδιά γίνονται ενό έτου, λοιπόν, προτείνω να παίρνονται απέναντί του τέτοια μέτρα ώστε αντί να γίνονται βάρο στου γονεί του ή στην ενορία ή να μην έχουν τροφή και ρούχα στην υπόλοιπη ζωή του, να συμβάλλουν αντίθετα για να τρέφουν και αρκετά για να ντύνουν κιόλα χιλιάδε άτομων. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του σχεδίου μου είναι πω θα προλαβαίνει τι ακτρώσει και τη φρικτή εκείνη συνήθεια που έχουν οι μητέρε να σκοτώνουν τα νόθα του. Συνήθεια που αλλήμονω. Είναι πολύ κοινή στη χώρα μα. Θυσίε μικρών δυστυχισμένων αθώων, πιο πολύ για να γλιτώσουν τα έξοδα και όχι την τροπή, υποθέτω, που θα έκαναν να δακρύσει από συμπάθεια και την πιο απάνθρωπη και την πιο βάρβαρη ψυχή. Μια και ο πληθυσμό του βασιλείου υπολογίζεται συνήθω σε 1,5 εκατομμύριο, υπολογίζω πω μέσα σε αυτόν τον αριθμό πρέπει να υπάρχουν 200.000 ζευγάρια που οι γυναίκε του είναι νόμιμε. από αυτά. 30.000 ζευγαρία που είναι σε θέση να εξασφαλίζουν το ψωμί των παιδιών τους, αν και δεν πιστεύω πως υπάρχουν τόσα στην απελπιστική κατάσταση που βρίσκεται το Βασίλειο. Αν το δεχτούμε όμως, μένουν 170.000 γόνιμες γυναίκες. Αφαιρώ ακόμα 50.000 για τις αποβολές και τα παιδιά που πεθαίνουν από ατυχήματα ή αρρώστιας πάνω στο χρόνο. Μένουν έτσι 120.000 παιδιά που γεννιούνται από φτωχούς γονείς. Το ζήτημα είναι λοιπόν... Πώ θα ανατραφεί όλο αυτό το πλήθο παιδιών και πώ θα ανταποκριθούμε στι βιωτικέ ανάγκε του. Όπω είπα και πιο πάνω, στην τωρινή κατάσταση των πραγμάτων είναι αδύνατον με τι μεθόδου που έχουν προταθεί ω τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε για τεχνίτε ούτε για καλλιεργητέ. Δεν χτίζουμε σπίτια στην επαρχία ενώ και δεν καλλιεργούμε τη γη. Είναι πολύ σπάνιο να μπορέσουν να ζουν από την κλεψιά πρωτού γίνουν 10 χρόνων, εκτό αν είναι ιδιαίτερα πρικισμένα. Αν και ομολογώ πω μαθαίνουν τα στοιχεία αυτή τη τέχνη πολύ νωρίτερα. Σε αυτό το διάστημα όμω θα πρέπει να θεωρηθούν απλή μαθητευόμενοι, όπω μου ανέλησε άλλωστε ένα από του εκλεκτότερου κατοίκου τη κομιτεία του Κάβαν, ο οποίο μου παραπονέθηκε πω δεν έχει συναντήσει περισσότερε από μια ή περιπτώσει κάτω των 6 ετών, ακόμη και σε μια περιοχή του βασιλείου που είναι τόσο φημισμένη για την προημότητά της σε αυτή την τέχνη. Οι εμπορευόμενοι μα έχουν διαβεβαιώσει πω κάτω από τα 12 ένα αγόρι ή ένα κορίτσι δεν κάνουν πολλά πράγματα. Και σε αυτή την ηλικία ακόμα δεν αξίζουν στο χρηματιστήριο περισσότερο από τρει λίβρες ή το πολύ τρει λίβρες και μια κόρονα. Αυτό δεν θα έφτανε για να αποζημιώσετε ούτε τους γονείς ούτε το βασίλειο για τα έξοδα της διατροφής και των κουρελιών τους που στοιχίζουν τέσσερι φορές τόσα το λιγότερο. Θα προτείνω λοιπόν ταπεινά τις δικές μου απόψεις που ελπίζω πως δεν θα βρουν την παραμικρή αντίρρηση ένας γνωστός μου, νεαρός Αμερικανός, πολύ ακουσμένος, με διαβεβαίωσε πως στο Λονδίνο ένα υγιέστατο και καλοφρεμένο παιδάκι είναι σε ηλικία ενός έτους ένα πολύ εκλεπτό έδεσμο, πολύ θρεπτικό και υγιήνο όταν γίνεται βραστό, ψητό, στην κατσαρόλα ή στο φούρνο. Δεν αμφιβάλλω όμως πως μπορεί να μαγειρευτεί και φρικασέ ή ραγού. Ταπεινά λοιπόν, ελπίζω πως για το κοινό καλό από τα 120.000 παιδιά που υπολογίσαμε, τα 20.000 μπορούν να κρατηθούν για την αναπαραγωγή του είδους και μέσα σε αυτά το ένα τέταρτο μόνο αρσενικά, πράγμα που ξεπερνά τα όσα κρατιούνται για τα πρόβατα, τα βόδια και τους χείρους. Και λέω έτσι γιατί αυτά τα παιδιά σπάνια είναι καρπό γάμο, λεπτομέρεια που λίγο την προσέχουν οι αγροί μας, ώστε ένα αρσενικό θα επαρκεί να εξυπηρετεί τέσσερα θηλυκά. Τα άλλα 100.000 θα μπορούν μόλις γίνουν ενό έτου, να προσφέρονται για πουλίμα στους ανθρώπους με θέση και με περιουσία. Σε όλο το βασίλειο. Αφού φυσικά θα γίνεται παντασύσταση στις μητέρες, να τα θυλάζουν με φροντίδα τον τελευταίο μήνα, ώστε να παίρνουν βάρος και να γίνονται παχουλά και τροφαντά, κατάλληλα για ένα καλό τραπέζι. Ένα παιδί θα μπορεί να φτιάχνει δύο ειδών φαγητά σε ένα φιλικό γεύμα και όταν η οικογένεια γευματίζει μόνη θα μπορεί το μπροστινό ή το πυσινό μέρος να μαγειρεύεται για το φαγητό της ημέρας, ενώ το άλλο, κατάλληλα αλατισμένο και πιπερωμένο, να φυλάγεται για να γίνει ένα περίφημο βραστό, ύστερα από τέσσερις μέρες, ιδιαίτερα μάλιστα το χειμώνα. Έχω υπολογίσει πως κατά μέσον όρο ένα παιδί ζυγίζει 20 λίβρες μόλις γεννιέται και όταν κλείσει το έτος ανθρέφεται σχετικά καλά, φτάνει τις 28 λίβρες. Παραδέχομαι, βέβαια, πως το φαγητό αυτό θα είναι κάπως ακριβό και έτσι θα είναι πιο πολύ κατάλληλο για τους γεωκτήμονες που αφού καταβρόχθησαν κιόλας τους περισσότερους από τους πατεράδες έχουν φυσικά ακόμη περισσότερο δικαίωμα στα παιδιά. Ένα πολύ άξιο πρόσωπο, που αγαπάει ειλικρινά τη χώρα του και που εκτιμώ εξαίρετα τι αρετές του, θέλησε τελευταία, συζητώντα αυτό το θέμα, να προτείνει μια τροποποίηση στο σχέδιο μου. Είπε πω επειδή πολλοί τζέντλεμεν αυτού του βασιλείου έχουν εξαντλήσει από καιρό το χοντρό κυνήγι στα κτήματά του, πίστευε πω θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη με παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μεταξύ 12 και 14 ετών, τη στιγμή. Που τόσα παιδιά αυτή τη ηλικία κινδυνεύουν να πεθάνουν τη πείνα επειδή δεν βρίσκουν δουλειά. Και οι γονείς του, αν είναι ακόμη στη ζωή, ή όταν δεν υπάρχουν οι πιο κοντινοί συγγενεί, γυρεύουν πώ να τα ξεφορτωθούν. Όμω, με όλο το σεβασμό που οφείλω σε έναν τέτοιο εξαίρετο φίλο και άξιο πατριώτη, δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με την πρότασή του. Γιατί, όσον αφορά τα αρσενικά, ο Αμερικανό γνωστό μου με διαβεβαίωσε, έχοντα κάνει ο ίδιο πολλέ φορέ τη διαπίστωση, πω το κρέα του είναι γενικά σκληρό. Και φτηνό, όπω και των μαθητών των σχολείων μα. Και αν τα παχαίναμε, δεν θα βγάζαμε τα έξοδα. Όσο για τα θηλυκά, θα ήταν θαρό ζημιά για το δημόσιο, επειδή γρήγορα θα γίνονταν γόνιμα τα ίδια. Εξάλλου, δεν είναι απίθανο πω άνθρωποι σχολαστικοί θα γύρευαν σε λίγο την κατάργηση αυτού του μέτρου, αν και αδίκω είναι η αλήθεια, με τη δικαιολογία πω είναι κάπω σκληρό. Πράγμα που ομολογώ, πάντα υπήρξε για μένα η ισχυρότερη αντίρρηση απέναντι σε κάθε σχέδιο όσο καλή και αν ήταν η πρόθεσή του. Πιστεύουν πως τα πλεονεκτήματα από την πρότασή μου είναι έκδηλα και πολλά και πως έχουν την πιο μεγάλη σπουδαιότητα. Πρώτον, θα ελάττωνε σημαντικά τον αριθμό των παπικών που μας πλημμυρίζουν κάθε χρόνο και που είναι η πιο μεγάλη παιδοποιή του έθνους όπως και η πιο επικίνδυνη εχθρή του. Και αν μένουν στη χώρα, το κάνουν για να παραδώσουν το βασίλειο στο μνηστήρα του θρόνου ελπίζοντας να υποφεληθούν από την υ Τόσων καλών διαμαρτυρώμενων που προτιμήσαν να εκπατριστούν παρά να μείνουν στα σπίτια του και να πληρώνουν αντίθετα με τη συνείδησή του τη δεκάτη σε έναν επισκοπικό εφημέριο. Δεύτερον, οι φτωχοί κολύγοι θα έχουν κάτι δικό του που να μπορεί να του το κατάσχει η δικαιοσύνη και να πληρωθούν έτσι τα χρέη στον αφέντη του, μια και το στάρι και τα ζώα του τους έχουν κιόλα κατασχεθεί και το χρήμα του είναι πράγμα άγνωστο. Τρίτον, αν σκεφτούν πω η συντήρηση εκατό παιδιών, από δύο χρονών και πάνω. Δεν μπορεί να στοιχίζει λιγότερο από δύο σελίνια το κεφάλι το χρόνο. Το εθνικό εισόδημα θα αυξηθεί κατά 50.000 λίρες το χρόνο. Χώρια το όφελο που θα βάλουμε ένα καινούριο φαγητό στο τραπέζι όλων των πλουσίων του βασιλείου που έχουν ω γνωστόν εκλεπτισμένη γεύση. Και το χρήμα θα κυκλοφορεί στις τσέπε μα, αφού το προϊόν θα το κατασκευάζουμε Τέταρτο, Η τακτική παραγωγή. Εκτό από το ετήσιο κέρδο των οκτώ Ελληνίων από την πώληση των παιδιών του, θα κερδίζουν και τα έξοδα που θα έκαναν για να τα συντηρήσουν κατά τον πρώτο χρόνο. Πέμπτο, το φαγητό αυτό θα φέρει και πολλού καταναλωτέ τη ταβέρνα, όπου βέβαια οι ταβερνιάριδε θα έχουν προβλέψει να προμηθευτούν τι καλύτερε συνταγέ για την τέλεια παρασκευή του, και θα έχουν έτσι πελάτε όλου του ευγενεί κυρίου που εκτιμώνται ακριβώ για τι γνώσει του στον κουρμέ. Και ένας ικανός μάγειρας που ξέρει να κρατήσει την πελατεία του θα βρει μια χαρά τον τρόπο να κάνει το φαγητό τόσο ακριβό όσο το θέλει. Έκτον και τελευταίο. Θα ήταν μια σπουδαία παρακίνηση για το γάμο που όλα τα εχέφρονα έθνη τον ενθαρρύνουν με ανταμοιβέ ή τον επιβάλλουν με νόμου και πηνέ. Η στοργή. Η φροντίδα στις μητέρες για τα παιδιά τους θα μεγάλωνε όταν θα ξέρανε πως τα καημένα αυτά μικρά θα έβρισκαν ένα χρήσιμο προορισμό. Και θα βλέπαμε έτσι να αναπτύσσεται μια ευγενική άμυλα ανάμεσα στι παντρεμένες γυναίκε, ποια θα φέρει το πιο παχουλό παιδί στην αγορά. Και οι άντρε θα γίνονταν και αυτοί πολύ περιποιητικοί στι γυναίκε του, όταν θα ήσαν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. όπω κάνουν σήμερα για τι φοράδε, τι αγελάδε και τι γουρούνε του, σε παρόμοια περίπτωση, και δεν θα τι απειλούσαν πια ούτε με γροθιέ, ούτε με κλωτσιέ, όπω συχνά συνηθίζουν, από φόβο μην αποβάλουν.